Στήχη 13-17. Λόγι ενισχύσεως και προτροπής. 13. Εμείς δε οφείλουμε να ευχαριστώμε τον Θεό πάντοτε για σας αδελφοί που έχετε αγαπηθεί από τον κύριο, διότι σας εξέλεξε ο Θεός από αρχής προπάντων των αιώνων, δια να σωθείτε με τον αγιασμό που μεταδίδει το Άγιον Πνεύμα και με την πίστηνη στην αλήθεια του Ευαγγελίου. 14. Η σωτηρίαν δε αυτήν του αγιασμού και της πίστεως σας εκάλεσε ο Θεός με το ευαγγέλιον που κηρύττωμεν, δια να αποκτήσετε δια της αυτό την δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 15. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμεν αδελφοί, μένετε αμετακίνητοι και κρατείτε τα παραδόσεις που εδιδάχθητε, είτε με προφορικών μας λόγων, είτε με επιστολή μας. 16. «Αυτός δε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ μας, ο οποίος μας ηγάπησε και μας έδωκε παρηγορίαν, που δεν θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιωνία, και μας εχάρισε ελπίδα αγαθών ουρανίων, 17. ήθελε να παρηγορήσει τα σκαρδία σας και να σας στηρίξει κάθε ορθήν διδασκαλίαν και σ' κάθε έργο αγαθών.